Διψασμένο βλέπουμε το Χριστό στην σημερινή Ευαγγελική Περικοπή. Ζήτησε νερό στο πηγάδι Σιχάρ από μια γυναίκα και εκείνη του απάντησε «Δεν θέλει αγαπητοί Χριστό αδελφοί τίποτε άλλο ο Χριστός, θέλει απλώς να απαντήσουμε, να ανταποκριθούμε στη δίψα Του. Διψάει ο Χριστός το δικό μας ξεδίψασμα» διψάει ο Χριστός τη δική μας σωτηρία και είναι έτοιμος να την προσφέρει πως με το διάλογο κάνει ο Χριστός σήμερα διάλογο με τη Σαμαρίτιδα συνομιλεί με μια γυναίκα δηλαδή που καταγόταν από τη Σαμάρια ο Ιησούς Χριστός αγαπητή πάντοτε ήταν ο λόγος το λάμδα με κεφαλαίο Έγινε όμως κάποτε και διάλογος Ήταν μόνο λόγο, Θεός λόγος, άσαρκος λόγος και έγινε σαρκομένος λόγος Η σάρκωση του Λόγου του Θεού είναι ο πρώτος από κοντά διάλογος του Θεού με τον άνθρωπο Μετά την διακοπή του διαλόγου μέσα στον Παράδεισο στο διάλογο τι γίνεται Γίνεται Κοινωνία, συνάντηση, ανταλλαγή απόψεων Στη σάρκωση του Χριστού Έχουμε την ιστορική λοιπόν συνάντηση δύο κόσμων Ο Θεός συναντάται με τον άνθρωπο Έχουμε την πιο δυνατή κοινωνία και επικοινωνία Έχουμε όχι απλώς ανταλλαγή απόψεων Αλλά ανταλλαγή όψεων Παίρνει εκείνος τη μορφή του ανθρώπου για να πάρει ο άνθρωπος τη μορφή του Θεού ο Χριστός λοιπόν σήμερα αγαπητοί κάνει διάλογο συνομιλεί με μια γυναίκα και ο διάλογος αυτός είναι φανταστικός είναι εκπληκτικός αφενός μεν για τις μεγάλες αποκαλύψεις που έκανε στη γυναίκα αυτή ο Χριστός αφετέρου δε για το γεγονός ότι αυτές τις αποκαλύψεις τις έκανε σε μια γυναίκα και όπω με την αμαρτολή περιέργεια μιας γυναίκας της Εύας βυθιστήκαμε, αδελφοί, στο σκοτάδι της Αγνοσίας, έτσι και με την αγία περιέργεια μιας άλλης γυναίκας της Αμαρίτιδος θέλησε ο Χριστός να οδηγηθούμε στο φως της Θεογνωσίας. Αποκάλυψε λοιπόν στη Σαμαρίτιδα την τριαδικότητα του Θεού, ότι ο Θεός είναι πνεύμα και όσοι θέλουν να τον προσκυνήσουν πρέπει να το κάνουν εν πνεύματι και αληθεία και ακόμη ότι αυτός ο ίδιος είναι ο Μεσσίας. Είναι άξιον προσοχής ότι ενώ η Σαμαρίτιδα ζητούσε την πηγή του νερού που θα την ξεδιψούσε ο Χριστός της υπέδειξε την πληγή της ζωής της που έπρεπε να θεραπεύσει για να βρει την πηγή μέσα από τη θεραπεία της πληγής της ζωής αποκαλύπτεται η πηγή της ζωής έπειτα αδελφοί είναι σημαντικό ότι ο Χριστός αποκάλυψε αυτές τις αλήθειες σε μία γυναίκα γιατί σύμφωνα με την ραβινική διδασκαλία δεν έπρεπε οι άνδρες να μιλούν δημόσια με μία γυναίκα και μάλιστα δεν έπρεπε να κάνουν θεολογικές συζητήσεις Αφού ως κατώτερα όντα, ναι καλά ακούσατε, ως κατώτερα όντα δεν ήσαν άξιες να δεχθούν διδασκαλίες για το Θεό. Όμως ο Χριστός αγαπητή ξεπέρασε αυτές τις τυπικές θεολογικές ερμηνείες της εποχής του. Γι' αυτό και οι μαθητές του όπως ακούσαμε σήμερα επηρεασμένοι από το κλίμα της εποχής θαύμασαν ότι μεταγυναικός ελάλλει. Απόρυσα. Και από αυτό το γεγονός φαίνεται ότι ο Χριστός αγαπητή δεν ήρθε στον κόσμο για να συντηρήσει τους νόμους, τους κανόνες, τις διατάξεις Δεν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο για να συντηρήσει τη θρησκεία Αλλά για να γίνει βόμβα και να ανατινάξει τη θρησκεία Τον ανθρωπε, ανθρωποκεντρικό κόσμο δηλαδή και να τον κάνει τι Να τον κάνει Εκκλησία έκανε λοιπόν μια ειρηνική επανάσταση και μάλιστα μπορούμε να πούμε τη μεγαλύτερη επανάσταση μέσα στο, στην ιστορία η γυναίκα τι ήταν στην προχριστιανική εποχή άθλια ήταν η κατάσταση και η θέση της γυναίκας αλλά και στις μέρες μας δεν πάει καιρός που όλοι είδαμε εικόνες που ερχόντουσαν από το, αμακρινό, από το μακρινό Αφγανιστάν Βλέπαμε λοιπόν μέσα από αυτές τις εικόνες την απανθρωπιά της θρησκείας απέναντι στη γυναίκα. Όμως, στη χριστιανική διδασκαλία και ζωή, η γυναίκα, η γυναίκα απέκτησε μεγάλη θέση. Στο πρόσωπο της Παναγίας εξυψώθηκε πάρα πολύ. Η Εκκλησία την θεωρεί ως πρόσωπο, όπως ακριβώς και τον άνδρα. Της δίδει ίσα δικαιώματα για τη σωτηρία... Την θεωρεί ισότιμο μέλος της. Βέβαια υπάρχει ακόμη η διαφορά του φίλου η οποία υπερβαίνεται μέσα στην Εκκλησία με την Εν Χριστό Ζωή αλλά μετά την Ανάσταση των νεκρών θα καταργηθεί και αυτή η διαφορά και θα παραμείνει το ανθρώπινο πρόσωπο. Η σύγχρονη εποχή παρά τις λεγόμενες ελευθερίες που έδωσε στη γυναίκα και παρά την έξαρση του φεμινιστικού κινήματος έχει ουσιαστικά, το βλέπουμε όλοι, υποβιβάσει και υποβαθμίσει τη γυναικεία ύπαρξη. Την έκανε σκεύος ειδονής, ικανοποίηση μέσω παραγωγής και εκμετάλλευση. Μέσα στην εκκλησία ο άνθρωπος όμως, ο άντρας και η γυναίκα πάβει να είναι άτομο και γίνεται πρόσωπο. Μέσα στην εκκλησία ο άνθρωπος, ο άντρας και η γυναίκα Πάβει να φέρει τη βιολογική του υπόσταση και αποκτά μια άλλη υπόσταση με το βάπτισμα που τη λέμε εκκλησιαστική υπόσταση. Υπερβαίνεται η διάκριση του φύλου. Αποκτά ο άνθρωπος την Χριστό ελευθερία και πάβει έτσι να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης. Γνωρίζει το Θεό και ελευθερώνεται από τη φυλακή του θανάτου. Και όπως η Σαμαρίτιδα η σημερινή από σκοτεινή. Έγινε φωτεινή, που μαρτύρησε για τον Χριστό, έτσι και κάθε γυναίκα μπορεί από σκεύος ειδονής και εκμετάλλευση να γίνει Αγία και να τιμάται από την Εκκλησία μας μπορεί να γίνει Βασίλειον Ιεράτεγμα. Αμήν.